you <sweak> Αποστολή. Έλα. Είναι φανερό ότι έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι έτοιμοι να κυβερνήσουν. Και πριν προλάβει να μου την πει, πρόσεξε τα δύο σημάδια που δείχνουν ότι οι άνθρωποι είναι πια κυβερνώ αδύναμοι. Οχ, οχ, πε. Το πρώτο. Η τεχνική στο κόκκινο ήταν απλήρωτη δύο μήνε και εξήγηλαν απεργία. Άρα πάνε στον καλό δρόμο. Αρχίζουμε να μην πληρώνουμε, να καθυστερούμε. Σε λίγο θα κάνουν και τοπικέ συμβάσει εργασία. Πρώτο βασικό δείγμα. Και το δεύτερο και το βασικότερο. Είσαι... Δεν θέλω να τα λε αυτά δε... γιατί ακούγει και κακοπροαίρετη και θα πούνε και το κουκουένι. Τα ίδια έκανε στο ριζοσπάστιο και απολύσσεται. Ας λένε, εντάξει, okay. οκ. Θα ψάξουμε πάνω να βρούμε ποιο είναι ο χειρότερο. Εντάξει, οκ. Okay. Κανένα πρόβλημα, α απαντήσουμε Το δεύτερο είναι ότι στο φεστιβάλ Νεολαία που είχε το εντελώ εντεχνήλα σύνθημα στου δρόμου τη ανατροπή, Σμιλεύουμε το μέλλον. Μαου, wow. υπήρχε πίτσα Παπαδοπούλου και Μαργαρίτη. Τα ανοίγματα Για, δηλαδή παγκόσμια δύναμη. Καλά, άρα στη δεύτερη τετραετία είναι το σωστό. Ε, καλή επιτυχία εύχομαι σήμερα. Όλα καλά. Να σου πω τώρα κάτι άλλο προσωπικό. Η <Τι> σταματήνα που την είσαι από κοντά είναι ωραίο μωρό. Όχι απλά ωραίο, τούμπανο. Έλα, μου λε τώρα. Τι να μου σου πω, δεν μπορώ να μου σου πω, τούμπανο. Ωρε, σε ζηλεύω, ρε. Τι να κάνει, τούμπανο. Υπήρχε τηλεφωνάκι μόνο έτσι. Δεν μπορώ Εντάξει. Όταν με το καλό κυβερνήσει το κουκουέ Ποιο καλό, παιδί μου, καλό το λε αυτό. Με το καλό. Αφού θα έχει αποτύχει ο ΣΥΡΙΖΑ, θα έχει κυβερνήσει μετά, μετά στον ΚΚΟΕ. Ε, όχι, θα αποτύχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θέλω Κοιτάξτε. να είμαστε απεσιόδοξοι. Δεν θέλω. Κοίταξε, αφού ακούμε τον Καλαμπόκι, πρέπει να τον πιστεύουμε. Ούτε η δεν το έχει δεδικασμένο. Το μαλλίπω είναι. Όχι, όχι, όχι. Αφού εγώ τον Καλαμπόκι το θεωρώ φίλο μου, εγώ τον πιστεύω. Θα αποτύχει ο ΣΥΡΙΖΑ και θα κυβερνήσει το ΚΚΕ. Εσύ πιστεύεις ότι ένα αποτύχει ο ΣΥΡΙΖΑ θα κυβερνήσει το ΚΚΕ, δηλαδή το επόμενο σενάριο μετά το ΣΥΡΙΖΑ είναι το ΚΚΕ. Δεν θα πάω πάντω. Δεν ξαναγυρίζω πίσω. Αλλά σε ρωτάω κάθε πότε θα κάνουμε εκλογέ. Δεν θα κάνουμε κάθε 3 και λίγο. <laughs> Μπράβο. Λειτουργήσε όλα αυτά τα χρόνια που κάναμε κάθε 3 και λίγο εκλογέ. Λειτουργήσε. Αυτέ τι μαλλιέ ψηφίζατε. Και αυτό συμφωνώ. Αλλά μία βλέπει, και καλή. Σαν ημιτασιόν αριστερός ο κουβέλη. Αυτά βλέπει γι' αυτό δεν παρετείται. Να σου πω κάτι να κάνω μία. Να σου αυτή. πω τώρα, επειδή είπε που τώρα και με ρεθίζουν αυτά, τον πήρατε στο ΣΥΡΙΖΑ ή ακόμα τι είναι? Του κουβέλι. Τι να τον κάνουμε με τα Καλά, καλά, μη βιάζει, Μεγάλη ναι, φάε, μόνο. Εντάξει, ναι, αλλά με είναι αυτό. Γεια, αυτό το έχετε ψυχολογικά το αυτό, εντάξει, που, που πήγε ο μικρό μπροστά. Mm. Το πάρουμε, το και ένα απίο να Αυτό, αυτό μου αρέσει. Το άνοιγμα μου αρέσει. Μ' αρέσει Μια... το άνοιγμα στα δεκανίκια κυβερνήσεων. Μ' αρέσει. μου. Να σου πω να κάνω μια παρατήρηση τρομοκράτε και διαφήμιση για το τα ταξί. Ρε παιδιά, όταν θέλετε να παραδώσετε κλειδιά, βρέστε ένα ταξί στο δρόμο, δώσε τρεκατό ευρουδάκια και τότε σου πάρε τα κλειδιά και τραβά τα εκεί. Μην τον πιάνουν τον τρομοκράτη. Ασυνόδευτο λέγεται αυτό. Λέ, Λέ, πάνε, πάνε οι ωραίε που ο κουφοντίνα έδινε 100 στάρικα στου ταξιτζίδε για να παραδοθεί. Πάνε. Μπράβο, για παιδιά μου Δεν είναι παραστάτε οι καινούριοι, είστε διάλογοι. Τι θέλετε παιδιά, κλειδιά, ό,τι γουσάρετε, χαρτιά, ταξιτζίδε, πάνε 100 στάρικα και την κάνουμε τη δουλειά. Έλα, Αποστόλη! Έλα. Έλα, Μωρό, μου την κάνεις. Τι Μωρό μου και τέτοια Μωρή, γνωριζόμαστε? Ναι, από χθε. Από χθε? Σχεδόν γάμο. Λοιπόν, ε. να πα μωρηματισμένη στο σπίτι, να βγάλει τα πιάτα το πλητήριου πιάτων, ναι. να μαζέψει τα πλωμένα, Καλέ, έχει τα μα... να έχει ένα φαγητό. Σκάσε. Σκάσε, γυναίκα. Να έχει ένα φαγητό έτοιμο όταν έρθω, να σου δώσω δύο σφαλλιάρε, να σε τακτοποιήσω και να πάω για ύπνο. Στο διάτανο μωρό μου, δεν γίνεται αυτά δεν γίνεται και μωρό μου και χωρίς αυτά Α, αυτά, άρα τα αφήνω τώρα όχι, όχι. έχω και δουλειά μωρί πριν να το μεροκάματο δεν γίνεται να έχει δουλειά, εγώ είμαι δουλειά δουλειά, τι θες και να πληρωθείς να σου το κωμοδίνο στο τέλος, ξέχνα το <laughs> δεν βγαίνουμε για τέτοια λάθος εποχή να γίνεις που. δεν γίνεται Ναι, καλημέρα. καλημέρα. Τα σπέρνω για τα γατάκια, για μια γελία που είχατε βάλει. Ναι, ναι, για τα γατάκια. Πείτε μου. Ναι, εσείς που αν μπορώ να τα δω, οπότε... Τα γατάκια? Ναι, ναι. Μπορείτε να περάσετε, δείτε τα γατάκια μου. Ε, είπατε είναι ράτσα. Είναι με ράσα, ναι. Ωραία. Ε, πού είστε, πού βρίσκεστε, στη Μονή Πετράκη. Μονή Πετράκη. Ναι, ναι. Στη πεντέλη. Στη εγώ, πεντέλη. Μα... εκείνα. Ε... Πώ ακριβώ θα σα βρω, και τι ώρα θα μπορούσα να έρθω, Από γευματάκι, από τα μαύρα θα με γνωρίσετε. Θα σα γνωρίσω από τα μαύρα. Ναι, και κάτω από το ράσο είναι και τα γατάκια. Δηλαδή θα έρθω στη, Μ, στη μόνη Πετράκη και στη θα σα στη μόνη... okay. στην Πετράκη θα είναι το ραντεβού. Εγώ είμαι στη διπλανή, στη μονή Καπέλο. Ε, το ραντεβού θα είναι στην Πετράκη. Ωραία, ωραία. Τα γατάκια τι ακριβώ είναι, μπορείτε να μου πείτε δύο λόγια. είναι, διοργότερο. είναι Ενώ πόσο... πόσο είναι, σε ηλικία, πόσο μηνών, αν είναι φιλικά, αν Είναι ένα και Ένα ένα, και ένα. ένα, ένα, και μάζε... ένα. Το... Απλά αυτή την εποχή είναι ακούρευτα. Είναι μαλλιαρά, δηλαδή. Είναι αγκύρα. Είναι μαλλιαρά. Ωραία. Ε, μπορώ να έρθω και σήμερα, δηλαδή. Και σήμερα, σήμερα Άλλοι μου, και σήμερα. Ε, Αν ε... πείτε στη Μονή Πετράκη τον ηγούμενο τον Παπατόλη. Παπαδέλη. Παπατόλης, τόλης Ο Παπατόλη ο Παρτινόλη. Απ' τη Μονή Καπέλο, δίπλα του Πετράκη. Σε πέντε λεπτά είμαι εγώ εκεί, μόλι ειδηθείτε. Ωραία, ωραία. Εντάξει, να είστε καλά. Τι θα φοράτε, πώ θα σα γνωρίσω. Ε. Τι να σας πω τώρα. Καλά. Για να βάλετε κάτι πέρα. σε μνό. Είναι λίγο συντηρητική οι υπόλοιποι ηγούμενοι. Ωραία. Ωραία. Κάτι συντηρητικό τώρα μην προκαλέσετε. Καταλαβαίνετε και εμείς ναι, είμαστε ναι. εδώ πέρα. Ναι. Απόλυτα. Απόλυτα. Δεν ανέχουμε τους πειρασμούς. Εντάξει. Έγινε. Να είστε καλά. Θα σας δω από κοντά. Θα φέρω και τα γατάκια κατά από το ράσο. Να είστε καλά. Έγινε. Γεια σας. Γεια σα, τσολιά μου. Γεια σου. Τι θα γίνει ρε μα***, να πάρεις καν' κομμενάκι να σηκώνει τηλέφωνο, ξέρει από πότε έχω να σε πιάσω Από τελειάκι να πάρω να σηκώνει το τηλέφωνο, εγώ θα το χαίρω όχι εσύ, τι σε ε, τι σε νοιά, εγώ θα, θα θέλω να σε πιάνω ρε φίλε, 25, από τότε που ήταν ο Σαμαράς, 25% έχω να σε πετύχω Α, έχει καιρό να μου πάρεις, ε Εγώ ερχόμουν εδώ σήμερα από την Αντική Οδό και για ένα αυτοκίνητο που ήταν παρκαρισμένο δεξιά, γιατί έμεινε από μηχανή πίσω. Γιατί αυτοκίνητα, γιατί αυτοκίνητα κάτω του ήσουν. Εγώ το βίωσα τότε. Υπήρχαν το αυτοκίνητο το οποίο μα έδινε βέλο. Δύο αυτοκίνητα τα οποία μα περιορίζανε. Υπήρχαν άνθρωποι που μα σταματούσαν. Γι' αυτό λέμε εμεί ότι ο ιδιωτικό τομέα κάνει καλύτερα τη δουλειά. Έλα ρε το λιμάν σου φω καλή. Αυτό το Ιωαννί πρέπει να εργοτικάρε. και μα λέει ότι ο, ο, ο, ο δημόσιο τομέα δεν κάνει καλά τη δουλειά του και καλύτερα την κάνει ιδιωτικό. Ε, τότε να βάλουμε ένα πρωθυπουργό, να ρωτάσουμε και από αυτού αυτούς. αυτούς. του χρειαζόμαστε τότε. Ενώ έχουμε έναν δημόσιο πρωθυπουργό. Πώ το βλέπει. Δεν έχουμε δημόσιο στην Πώ είναι και μα το λένε και φορά παρτίδα. Τώρα λέει ότι ο ιδιωτικό δι, τομέα. Ναι, για να το πω πιο σωστά, τον για το ένα και το άλλο. Το πιο σωστό είναι ΣΔΙΤ. Έχουμε πολιτικό προσωπικό ΣΔΙΤ. Λοιπόν, σε είδα στον ύπνο μου. Τι έκανα? Το άλεφε. Λοιπόν, έχουν να δει τώρα story. Καταρχήν, σε είδα ξανθώ με μακριά μαλλιά και κοτσίδα. ίδιο, χριστό, όπω είμαι. Χριστό, ξέρω, ναι, δεν είσαι έτσι, τέλο πάντων. Λοιπόν, έχουν να δει. Ήμασταν σε ένα ξενοδοχείο, λέει, και εκπροσωπούσαμε κάποιου. Τώρα, ποιου εκπροσωπούσαμε δεν ξέρω. Και στο ξενοδοχείο, λοιπόν, που ήμασταν, ε, μέναμε στο ίδιο δωμάτιο. <laughs> Άστα τώρα αυτά. Γιούλιο, έπεσε, Γιούλιο. Τίποτα δεν έπεσε. Δεν έπεσε, Γιούλιο. Όχι, βρέ, προ Και ήμασταν λοιπόν στο ξενοδοχείο και να έπρε Το πρωί. Τέλειωνε, Μωρή. Είναι μεγάλο το όνειρο. Θα κάτσουν είναι... να ακούσουν όλο το όνειρο. Αϊ, παράτα μα, πάρω νηροκρήτη. Του είχαμε πάρω νηροκρήτη. Κατά, είδε τον ύπνο σου. Λεφτά θα πάρει. Λοιπόν, και πήγαμε να εκπροσωπήσουμε αυτέ τι τύπε. Μα έτσι πώ το πα, είναι... κάνω εγώ όνειρο σε λίγο. Θα δω εγώ όνειρο λοιπόν, που να τελειώνω. είναι. Τελειώνω, τελειώνω. Ναι, παιδί μου, αλλά τελειώνει μόνο σου. Δεν είναι δίκαιο αυτό. Τέλειωνε. Αυτό ήταν, πειλάκι Αυτό ήταν, εξαιρετικό όνειρο. Πω, πω, κατά, άρα βλέπω συμφορά. Άγια. Ναι, γεια σα, ρεαλ. Ναι, ναι. ναι. Ε, μπορώ να μιλήσουμε με τον αποστολ Θέλω να κάνω μια φάρσα στον πατέρα μου, γίνεται. Δεν είναι κάτι το τρομερό. Δεν είναι σωστό, παιδί μου. Δεν είναι σωστό. Γι' αυτό σε έφερες αυτή τη ζωή. Για να το κάνεις εσύ φάρση τώρα στα γεράματα. Γιατί... Να μάθει κάτι ξαφνικά να μην το περίμενε. Σοβαρά μιλάω. Δεν είναι... Εγώ κάνω πλάκα. Στο ε... διάτανο. Θαραλέως πολύ. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Πολλές. Εγώ. Θα ήθελα να κάνω μια εκείνος, έχει κλαπεί μια μηχανή, μήπως Μι θα μπορούσε να βοηθήσει κάπως ε, το σταθμός στην περιοχή της Τούμπα-Θεσσαλονίκη. Τι θες να πούμε στον αέρα. Έχει κλαπεί μια μηχανή από την περιοχή της Άνω-Τούμπα-Θεσσαλονίκη με αριθμό κυκλοφορίας νη-μη-γιώτα-541 αν κάποιος γνωρίζει κάτω... Πάνω... τον αριθμό. νη-μη-γιώτα-541... Μία μαύρη μηχανή την Άνω, τούμπα, αν... τη περιοχή τη Νάμα του μάρκα είναι? Τι μάρκα είναι. Αχ, τώρα μάλιστα. Ωραία, αν γνωρίζει κάποιο κάτι, τι να κάνει, πού να πάρει. Στο, στο κινητό. 6, 9. Νια... Αφήστε το, αφήστε το. Συγγνώμη για την ενόχληση. Έλα, Αποστόλη. Έλα. Σε παίρνω για την πλάκα που θέλω να κάνει στον πατέρα μου. Οχ. Σοβαρά τώρα μιλάω. Γιατί το έκλεισε πριν τότε. Ε, συγγνώμη, καταλάβω το όριξε. Τι καταλάβα, Τσόγλανε. Οριστε. Στο διάλο... Λέγε, τι τώρα. Λοιπόν, θέλω να τον πάρει. Ναι. Για να του πει πω είσαι ο φίλο μου, ξέρει, ο ερωτικό. Θα βγω εγώ και επειδή είσαι κότα, εσύ να κάνει φάρσα στο πατέρα σου. Αν δεν στο διάλογο, Λούγκρε, όλε από Θεσσαλονίκη παίρνει. Ναι. Ε, βέβαια. Σα είδα τον ήρθε από κοντά. <κυκλή> Ένα που να είχε τρίχα στο πόδι δεν υπήρξε. <κυκλή> θα στέρνα όλα καραφλά. <κυκλή> Λογικό, δεν μου κάνει εντύπωση. Τρελαμένη στο διάλογο. Να σου το τηλεφωνό του. Τι να μου δώσει, Σουλάρα, θα του το ανακοινώσω εγώ. Να πα εσύ να μιλήσετε. Γιατί εγώ. Σε άντρε. Γιατί εσύ. Θα του πεις εσύ μέσω εμού ότι είσαι φυσφυρήκος? Του το λέω αλλά δεν με πιστεύει. Του κάνω τέτοια πλάκα αλλά δεν με πιστεύει. Με έχει πάρει χαμπά. Ναι, ναι, πλάκα είναι. Δείξου τα σημάδια παιδί μου, δεν χρειάζεται. Δείξου τα σημάδια. Αχα. Πες του τις είσαι ευρύπροκτος και απέδειξέ το κιόλας. Μάλιστα. Αυτά. Άντε γεια τώρα. Άντε γεια. Έλα. Το με πήρε μα... Δεν ήθελα να ενοχλήσω. Με συγχώρισες. Τι τρώμε σήμερα. Ναι, αλλά δεν τρώμε σήμερα. Κάτι δεν που Έχει σύζυγος από χθες. Φτέκει. Με Τι θα ήταν να φουν από χθες. Φτέκει, θα έχουν στεγνώσει <πέρα> τα ψωμιά, όλα, θα τώρα αυτό. Το πετάκι στον τοίχο γυρνάει πίσω, ε. Το με πέραξε, να, να σου πω. Η κύπρια στα καλλιτεχνικά ξέρει ποια είναι. Ποια είναι. Η βούλτεψη. Άλλα τη ρωτά, άλλα απαντάει, άλλα συμβαίνουν στην κοινωνία Σταμάτα, και... Σταμάτα, σταμάτα, σταμάτα. Γιατί η δεύτερη φάση είναι με μαγιο, Μην μου κάνει τέτοιε εικόνε. Εντάξει, ρε παιδί μου, στα... Εντάξει, παιδί, μου σταμάτα. Και τώρα όλο αυτό που ξέρουμε από τη βούλτεψη, με το ροχετό αυτό κάθε μέρα, το ίδιο και με μαγειό. Έλα. Πρόσεξε, βρες καμία απάντηση κουλή που έχει δώσει σε να καταλάβει. Ο Ο κύριος του Νάρας, όταν θα τελειώσει τη ζωή θα έχει σωθεί με το καλό η Ελλάδα, θα έχει τουλάχιστον μια λεωφόρο στο όνομά του, μα μας κράτησε στο ευρώ, θα καταλήξει στην κεντρική πλατεία του Σ... Αντώνη Σαμαρά. Ελπίζω να έχω καμιά πάρα εδώ και μια, μια, μια δίπλα κανένα ασταλάκι. Ο Αποστόλης. Ο ίδιος. Γεια σου ρε Αποστόλη. Γεια σου φίλε. Δε φίλε Σε παρακαλώ μπορεί να πεις εκεί να εισηγηθείς ποιος είναι αυτός που φτιάχνει τις ονοματοδοσίες του δρόμους Ο Άδωνης Ο Άδωνης. Ναι Θα πεις στον κύριο Άδωνη να αλλάξει όλες τις ονοματοδοσίες και να βάλει άχρε που π*** έμφυα τι μου κάνες Àχρε, κοχαράτσι Αχ εκείνο αχ άλλο Ο δός αχ βαχ χα. Πάει για τέλος είναι με το γέλιο της ατάκας Σας ευχαριστώ πολύ Μας χορτάσατε Όχι συγγνώμη Δεν δε θα χρειαστεί να κάνουμε άλλη εκπομπή με τόσο χύμο Τι θέλετε δε, Δεν είναι σωστό αυτό που λέω Πολύ ε, ε, Προταστείο όμως Δεν κάνουμε και τίποτα άλλο αποστολή Να είσαι καλά φίλε χάρηκα Γεια σου Από που με παίρνεις Εγώ από Αργολίδα Τα φιλιά μου στην παγωμένη Αργολίδα Να είσαι καλά Παγωμένη κύριε. λόγω εσού Γεια